Claire, yeah yeah stand the the cloud around cloud for uh, uh, now let's that sound Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο Αρτα. Ο Γιάννης Λαζάρου είμαι και στο 26814060 Μπορείτε να μας κάνετε τις δικές σας παρατηρήσεις Να μας πείτε τα ωραία σας Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Εκτός εμβελίας, Radio Aytos Κοζάνη Καλή σου μέρα Κώστα Δυτική Μακεδονία ολάκερη καλή σου μέρα oh, well, Και στην κεντρική και στην ανατολική Σούλη τη Μακεδονία Στην Πελοπόννησο Γεια σου Νεμέα Πρέσ hey, Στην Κύπρο Γεια σου Κύπρος Μέσω του Art.fm Του Νίκου του Αμάραντου Καλή σας μέρα yeah. Τους φίλους που συντονίστηκαν μέσω ιερού Ιντερνεδίου yeah. Και θα υπομείνουν Περίπου μια ώρα Αυτά τα οποία θα πούμε Λοιπόν κυρίε μου και κύριοι, δεν γίνεται αυτό το, το λαό. Το λαό πε τον όπω θέλει. Λαό, κόσμο, κοσμάκι. Να τον αφήσουν ρε παιδί μου να χαρεί το, σα το σαν story. Αυτή την πλέρια ευτυχία να είναι. Εμεί ρε παιδί μου, ένα 24ωρο. Τι 24ωρο, δύο ώρε. Ενώ ήμασταν μέσα στην αγωνία, μέσα στη... στην αγωνία και είμαστε ακόμη δηλαδή, αν πήρε ο Καρατζαφέρνη. Τα φράγκα να πούμε και τα έχει στα νησιά Καλαμπάγκος <Κι> Καινούργια αγωνία Βρήκαμε σκελετό Σκελετον Στην Αμφίπολη Ποιος να είναι ο νεκρός Μην είναι ο Μεγαλέξανδρος Μην είναι ο Εφαισθίωνας Μην είναι η Ολυμπιάς Μην είναι ο Μίτσος Ο Αρούχαλος Μην είναι ο Γιάννης Οφωνιάς Παιδί μιας πατρινιάς και ουρανοξύστη Ποιος να είναι ο νεκρός <Κι> Έχει τώρα εσύ μεγάλο κόψιμο Διότι, μεγάλε. Θα νιώσει εθνική υπερηφάνεια. Λέμε τώρα, αν είναι ο Μεγαλέξανδρος να πούμε ή ο Φεστίωνας. θα σου σηκωθεί η Τρίχα Κάγκελο. Πόσο σηκώθηκε όταν είδε το έργο με τους 300. Ναι, έτσι ακριβώς λοιπόν. Yeah. Oh, yeah. Η λιποθυμισμένη 17χρονη από την Ασιτεία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη αγωνία για τι ανασκαφέ τη κυρία Μπεκάτσα στο. Το ντύμβο της πουστιάς <Το> Πάνω Διαβάστε το άρθρα και το είχαμε γράψει πριν μέρες Για <Το> <Το> διαβάστε το λοιπόν <Το> Διότι βεγάλε μπορεί να έχεις την άποψη ή την εντύπωση Ότι το πουλάνε αυτό Λέμε τώρα παγκόσμια Το πουλάνε για μια μελλοντική εκμετάλλευση και σα ρωτήσω γόνα. Τους έχεις κανονίσα αυτούς να κάνουν να πουλήσουν τίποτε, να κάνουν τίποτα σωστό. Girl. Όχι δηλαδή, μην κουράζεσαι Ορίστε. Έκλεισε ο τηλέφωνο παιδιά, αν θέλετε ξανατινάξτε τα σύρματα να χτυπήσει. Πρώτη είδηση που λέει. Πά για κατούριμα yeah. ορίστε. Καλώς τον ευρώ τη Ε, είπα πριν 5-10 εκπομπές Ότι το γέλιο που θα ρίχνουν κάποιοι Σε ιδιωτικές συλλογές και μουσιά Το είχα πει πριν κάμποσες εκπομπές Αλλά Ναι Ναι, ναι Ναι, ναι μωρέ, όποιος δεν θέλει Ρε φίλε ό, Όποιος δεν θέλει δεν τα βλέπει Όποιος δεν θέλει ε, τι να κάνουμε τώρα Τι, τι να κάνουμε έτσι είναι <Τι> Να είστε καλά καλή σου μέρα <Τι> Καλή σου μέρα <Τι>, τι να κάνουμε τώρα Αυτά είναι εντάξει δημοσιεύτηκαν Έκαναν αλλά να σου πω και κάτι άλλο Όπως λέγαμε Λέμε τώρα ένα δυο χρόνια Έκαψαν φλάτζα οι ελληνάρες μεγάλε Έκαψαν φλάτζα σου λέω από την υπερπληροφόρηση Έκαψαν φλάτζα δεν ξέρουν τι να κάνουν πια Να πούμε φε, φατσαμπούκια Φατσαμπούκια να πούμε, ντερνέδια, πληροφορίε, πα, πού, πα, φύγανε από τη Λίγδα, από το πε τα μανάρα μου στην Άντζελα Να πούμε και πέσανε στην πληροφόρηση και κάψανε φλάτζα. Τα είδανε που λε και τι φωτογραφίε τη τις είδανε και τις, ε, ε, ε, τη σύλληση την είδανε των συμμάχων εγκλέζων που κάνανε στο λόφο γενικά και στην τηλεόραση θυμάσαι που βγήκε εκείνο ο γέρο 80 χρονών 70 και καθόταν στο αυροπόδιο και έλεγε εμεί. Εδώ πέρναγε ο έμπορος και του δίναμε τα γάλματα και αν δεν παίρνει ο έμπορος πηγαίναμε στη Θεσσαλονίκη Τότε αναρωτιόμασταν Κανένας εγγελέας Μήπως Τι και πως από αυτούς οι οποίοι είπανε τα παιδιά Εν δυνάμει λόγω του ότι κάνουν ε, Ζητάνε τα δίκαια τους Αυτά που ζητάνε αλλά ε, Αγαπητέ μου Σου λέω να πούμε Αμα δεις τώρα σου λέω το Γιάννη το Φωνιά Παιδί μια πατρινιά και ενό σου ανοξή την άνεργη στον τάφο. Μην. Όμω, εγώ σου λέω ότι πάρ το αλλιώ. Πάρ το αλλιώ θα το χορέψουμε ότι το κάνανε αυτό για να το πουλήσουν διεθνώ. Θα σου βάλω έτσι στην πάντα μια ερώτηση. Του έχει ικανού. Θυμάσαι τι έγινε που βάζαν πούλμα να πάνε να δούνε τα μπάζα στην Αμφύπολη. Πήγαινε στο Δήμο Αμφύπολη και δε ότι έχουν 1700 αιτήσει να στήσουν καντίνε με σουβλάκια. Αυτή η ανάπτυξή του. Ρωτήσαμε από τότε Πόσα εισιτήρια έκοψε πέρσι τη, Φέτος όλο το χρόνο το Βουσείο της Αμφίπολης yeah. Απαντήστε μας ρε Ελλινάρες Παρακαλώ mm. Πάντα yeah. Περίμενε τώρα Περίμενε σε έχω παρακαλώ Σε έχω Τέλο παρακάτω σου λέω, Ιδρύω Μισελά. Ντάσσε καλά, τάσε καλά. Ηρέμησε ρεμούφιγε ο ακουστικό από το ότο να πούμε το ότο μότο. Είναι λοιπόν τώρα και σε ρωτάω. Ποιο είναι θαμένο στην Αμφύπολη, Διότι μεγάλε. Εσύ τώρα να πούμε, πω... Γιατί καταλαβαίνω. Θε να νιώθει. Ναι, ρε παιδί μου, μέσα από την πασοκύλα σου έτσι που έχει να πούμε. Αυτή την μπλεύρια νοημοσύνη που σε δέρνει. Θέλει να νιώσει και περήφανο. Ο πρόγονος, ο πρόγονος, έγινε για τον πρόγονο σου, με συγχωρείς μεταξύ μιας και δεν μας ακούει κανένας, ψάξε αλλού για τον πρόγονο σου. Λοιπόν, μου ας έρθουμε στην πραγματική ζωή τώρα. Σας λέγαμε αυτές τις μέρες, ότι επειδή δεν έμεινε τίποτε, εκτός από τα ντουβάρια, τα οποία διαθέτουν ακόμη κάποιοι ιδιωτικοί ή υπάλληλοι ή ελεύθεροι επαγγελματίε, πρώην ιδιωτικοί υπάλληλοι και πρώην ελεύθεροι επαγγελματίε, και αυτά θα του τα πάρουν, να είστε σίγουροι. Δεν έμεινε τίποτα άλλο από χρήμα παρά των δημοσίων υπαλλήλων. Οπότε, ό,τι κάνουν από εδώ και πέρα, το κάνουν για να του σφάξουν κι αυτού, διότι δεν μπορούσαν να του σφάξουνε στα ίσα όπω τον ιδιωτικό τομέα, λέγε με ψήφι, λέγε στρατό, λέγε όπω θέλει. Προσέξτε παρακαλώ πολύ, εμεί από εδώ. Αυτέ τις εκατό δόσεις τις, που λέγανε τις συνδιάσαμε με το κύκλωμα που κάνουν στους δημόσιους υπάλληλου. Κυρία μου και κύριέ μου, κυρία μου και κύριέ μου, χεστήκανα πάνω τους. Τους είπε τρώει κατί κάνατε ρε παπάριδες και πετάξαν όξω από τις 100 δόσεις τους αυτούς οι οποίοι ήταν, είναι συνεπείς. Κατάλαβα, με για του πετάξαν όξο. Ότι λέω δεν έχουν ληξει πρόθεσμα μέχρι 1η Οκτωβρίου, όξο. Θέλουμε να πιάσουμε όλου του άλλου. Αυτό το κόλπο, λοιπόν, είναι στημένο, όπω και κάθε νομοθέτημα από εδώ και πέρα, δεν έχει να, να ρουφήξει τίποτα άλλο από τον ιδιωτικό τομέα. Και όταν λέμε ιδιωτικό τομέα, μιλάμε από του μικροεπαγγελματίε, ελεύθερου επαγγελματίε και υπαλλήλου ιδιωτικού. Διότι. Τους μεγαλοκαρχαρίες του ιδιωτικού τομέα δεν τους ακουμπάει κανένας. Έτσι, μην συζητάμε, μην πάει το μυαλό σα, δηλαδή σε μεγάλα ονόματα του ιδιωτικού τομέα τα οποία και αυτά ουσιαστικά είναι κρατικοδίαιτα αλλά λέμε, πάει αυτό. Ο, ο τομέας λοιπόν, ο ιδιωτικό στην Ελλάδα όπως και λέγεται είναι τελειωμένος. Αν απομείναν κάτι ντουβάρια θα τα μαζέψουν. Οπότε, για να μην έχουν καμία διαταραχή στη δημοκρατική ψήφο ναι ναι δημοκρατική όπω τα ακούς, λοιπόν, δεν λοιπόν από την αρχή δεν μπορούσαν να τους φάξουν διότι ο Προβόπουλος το είπε χθες, έτσι δεν είναι το είπε ο Προβόπουλος χθες λοιπόν άρα λοιπόν ό,τι γίνεται από εδώ και πέρα γίνεται για να στραγγίξουν το χρήμα που δίνουν στους δημόσιους υπάλληλου κατά τη δική μας ταπεινή άποψη Παίρνουν λοιπόν από το καντήλι τη Παναγία, δίνουν στο καντήλι του Χριστού και από το καντήλι του Χριστού τα παίρνουν και τα βάζουν στην τσέπη του. Γιατί αυτοί δεν τα ξαναγυρνάνε στο καντήλι τη Παναγία, εντάξει, εκτό κι αν είσαι Αναστασιάδη και πιστεύει ότι η Παναγία θέλει να ταλαιπωρήσει τον Μπάοκ, γι' αυτό δεν τον αφήνει να κερδίσει. <Το> Υπάρχουν και τέτοια. τέτοια. Δεν... Ε, πρόσεξε, μεγάλε. Εάν βγει και βρει σε αυτεπάγγελτα ξέρω εγώ υπάρχει ένα νόμο, σε βουτάνε. Αυτός τώρα δεν έβρισε τα θεία λέγοντας για την Παναγία αυτά που λέει κάθε Κυριακή ενώπιον εκατομμυρίων ηλιθίων οι οποίοι να κερδάει η ομάδα μας να πούμε και δεν πάει λέει ό,τι θέλει ο επικεφαλής. Αυτή είναι η κατάσταση. Ελάτε τώρα να γυρίσουμε πάλι στην πραγματική ζωή. <Το> Βγαίνουν στη φόρα κυρία μου και κύριε μου, διάφορα ωραία αποδεικνύοντας. <Το> Παρακαλώ. Ερεθίζω εε ερεθισμένα. Ε ερεθισμένα μου εσύ Έλα Έλα Έλα Έλα Έλα Έλα Λιά yeah, yeah. yeah. yeah. Μην ερεθίζεσαι ρε παιδί μου Θα έχουμε προβλήματα Σε λέω Ήμουν λοιπόν, Γουστάρω τρελαίνομαι Τρελαίνομαι Γιατί σας είπα ότι Σας έχω μάτα ξανά πει Ότι δεν χρειάζεται σε αυτή τη ζωή Ειδικά στην Ελλάδα να είσαι προφήτης. Βλέπεις γύρω σου. Τρία, τέσσερα, πέντε χρόνια τσαμπουνάμε για την ηλικιότητα ε, που τους δέρνει. Πέρα από αυτό, τσαμπουνάμε και για το πόσο άχρηστη είναι. Έρχεται λοιπόν ο Αμερικάνος υπουργό επί των Οικονομικών εν τότε εκείνη την εποχή το 2010 που παρευρέθησε δείπνο των G7 όπου ήταν αυτοίκο ο Σμάρτης, Τον, ε, τι να πούμε τώρα, τα καντήλια Τι να πούμε τώρα Το τι έριχναν οι Ευρωπαίοι ηγέτες Για σένα Ελληνάρα μου Η σύμαχή σου μωρέ σου λέω Θα δώσουμε στους Έλληνες λέγανε εκεί μεταξύ τους ένα μάθημα Είναι πραγματικά φρικτή Για σένα μιλάγανε σύμμαχε «Μας είπαν ψέματα, εσύ σύμμαχε, τους είπες ψέματα, είναι απέσιοι, εσύ σύμμαχε είσαι απέσιος και άσωτοι, είσαι και άσωτος μαζί σύμμαχε». Και εκμεταλλεύτηκαν βασικά τα πάντα και θα τους συντρίψουμε. «Εσένα εννοεί, σύμμαχε, ουρωπαϊστή, εσένα θα σε συντρίψει». Τότε τα λέγανε το 210. Τα δήλωναν λοιπόν οι Ευρω... όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτε στο δείπνο που είχαν στο, με τους G7 και ήταν και ο Υπουργός Οικονομικών ναι, ναι, τον είπα στις Βρουξέλες και λέει ο Αμερικάνος τότε στο δείπνο ωραία λοιπόν αν θέλετε να είστε σκληροί μαζί τους με σάς συμμαχή με σένα συμμαχή πάει καλά αλλά πρέπει να δώσετε κάποια αξιόπιστη διαβεβαίωση ότι δεν θα αφήσετε την κρίση να μεταδοθεί πέρα από την Ελλάδα και για να γίνει αυτό πρέπει να φροντίσετε πολύ να είστε αξιόπιστοι Ότι θα ελοποιήσετε τη δέσμευσή σας Και θα δώσετε στην Ελλάδα ένα μάθημα Για σένα μιλάει Σύμπακε Ευρωπαϊστή για σένα μιλάγα Στο τραπέζι και εσύ ήσουνα Να μπούμε στον καρά Στον κακενάπινες Το <στον> 2010 <στον 10> μιλάμε Μετά έγινε Ευρωπαϊστής Μετά σε πήρε Η Ευρωπαϊλαπτά από τη Λοιπόν, Πρόσεξε τώρα μεγάλη Πρόσεξε, Μεγάλε τώρα. Θυμάσαι όλο το παιχνίδι το οποίο έγινε. Παρακαλώ. Ορίστε, ορίστε. Really is... Α, ναι, μάλιστα, τώρα κατάλαβα. Ευχαριστώ. Έπεινα και νερό χρόνος και παραλίγο να καρκοθώ με αυτό που μου είπε. Μου λέει ο Αγρότη, εμεί μου λέει ήμασταν σε κόμμα. Γι' αυτό δεν καταλαβαίναμε αν τίποτα. Τώρα συνεχίζουμε να είμαστε σε κόμμα. Μια ζωή θα είσαι σε κόμμα. Μια ζωή σου, λέω. Πρόσεξε μεγάλε σύμμαχε. Σύμμαχε. Ουροπαιστή! Ου, ου, ου, ου, ου. Λοιπόν, αυτά λέγανε τότε το 2010. Θυμόσαστε ότι το πανηγύρι όλο, θυμόσαστε, λέω, ορίστη παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, μου λέει εδώ ένας τηλεακουρατή ότι αυτοί που πήγαιναν στην Άντζελα και στον Καρά και πήγαιναν και στη Βαρκελόνη διακοπέ, κάθε δύο μήνε με του Σουμαντίου, του Τιφουριακού, δεν έχασαν τίποτα. Αγαπητέ μου, θα σου πω κάτι. Αυτοί τα έχουν χάσει όλα από τη στιγμή που γεννήθηκαν. Μη τσιμπάς Πρόσεξε τώρα, άλλη να σου θυμίσω. Θυμάσαι ότι το πανηγύριο όλο ξεκίνησε με τον Ευρωπαϊκό Με Ιταλίε μέσα. Πορτογαλίες, θυμάσαι, θυμάσαι ότι μες στο κόλπο ήταν και η Ιρλανδία. Θυμάσαι ότι μες στο κόλπο ήταν και η Ισλανδία. Τι έγιναν όλοι αυτοί ρε παιδιά. Τι έγινε ρε παιδί μου Διορθώθηκε η κατάσταση. Σε αυτούς, αυτοί δεν υπάρχουν πια. Οι μόνοι που απέμειναν 5-6 χρόνια και τους ξεσκίζουν, τους λιγορούν, τους τα παίρνουν. Έχω κόσμος αυτοκτονεί. Γίνονται αυτά τα έσχη που γίνονται, είναι η προοδευτική Ελλάς, η δημοκρατική Ελλάς Η προοδευτική και δημοκρατική Ελλάς Της οποίας η μία υπηρεσία δεν μπορεί να σονομηθεί με την άλλη Παρακαλώ oh, oh, Μάλιστα Μπορεί να είναι έτσι Άγκι <laughs> okay. Φύγανε yeah, yeah, yeah. από το κόμμα μου λέει αυτοί: Οι μόνοι που παραμένουμε, μου λέει ο φίλο, οι μόνοι που παραμένουμε στο κόμμα είμαστε εμεί. Μεγάλη, τα ξέχασε αυτά. Τα ξέχασε. Εσύ απόμεινε με την πατριωτική κυβέρνηση των Παπανδρέων Σαμαρόβενεζελο Κουρέλιδο Καρατσαφέρνιδων και αντιπολίτευση του Ναλέξη. Το ανάχωμα. Τον προοδευτική κάτσα. Τα ξέχασε, Μεγάλη, αυτά. Αυτά είναι η πραγματικότητα Πως είπες Έφτασε στο σημείο να μην σε πονάει Ούτε η πραγματικότητα Σε πιστεύω απόλυτα Δεν διαπερνά τίποτα το χοντρόπετσο το μάρι σου πια yeah. απόλυτος. Προσωπικά σε πιστεύω yeah. Δεν ξέρω αν το παιδί σου σε πιστεύει yeah. Προσωπικά σε πιστεύω Απόλυτο σου λέω ότι δεν δε σε διαπερνά τίποτα Ούτε σφαίρε ντουμ, ντουμ. Δηλαδή ο εφευρέτης των ε, βλημάτων ντουμ, ντουμ θα σκίσει το δίπλωμά του αν πυροβολήσει, Ελληνάρα, του 2014, ο Παδό, κόμματος, προοδευτικό, αριστερό. Γενικά, ρε μου, έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει την προκοπή της χώρας του. Σου λέω θα σκίσει θα αυτοκτονήσει ο ίδιος, ο εφευρέτης των ε, βλημάτων ντουμ-ντουμ. Τέλος, δεν ξέρετε τι είναι τα ντουμ-ντουμ, έλα μωρα, αφού έχετε φάτσα -μποκ και τέτοιο, ανοίξτε, θα το βρείτε. Λίμα που λες, μεγάλε. Αυτά έλεγαν οι, οι, οι, οι... Κάτσε να σου ξαναπώ Οι συμμαχοί σου Οι Ευρωπαίοι Γιατί εσύ είσαι Ευρωπαϊστής Έλα παρακαλώ Τουμ-τουμ Και όμως έχει βρεθεί δεσκό πράγμα έχει. Θα σου από θα σου απαντήσω Έλα, έλα, έλα, έλα. Ένας περίεργος τηλεακροάτης Λοιπόν μου λέει είναι στατιστικά αδύμα, αδύνατο Ένα βλήμα να χτυπήσει άλλον ένα Άλλο ένα βλήμα Λοιπόν αυτό έγινε Βρέθηκαν δυο βλήματα αγκαλιασμένα σε μια, Τα οποία ήταν σε μία μάχη στον εμφύλιο στη, Στην Αμερική Βορείο Νοτίον Και το βρήκαν σε ένα πεδίο μάχη. Εσύ μιλάς για βλήματα Ιδίου ο, Πώς να το πω Έτσι δεν είναι Εδώ μεγάλε μιλάμε Έχεις δει το βλήμα που πρέπει να βαρέσει η σφαίρα ντομντομ. Κατάλαβε. Είναι, είναι η διαφορετικότητα. Yeah. Σου λέω ρε, δεν τους διαπερνάει ούτε η σφαίρα ντομντομ. Yeah. Λοιπόν, μου λε, κάτσε τώρα να σου πω, λάω. Περίμενε. Και ενώ έγιναν αυτά η ευρωπαϊστή μου, και εσύ καμία ακόμη φορά πήρα την αξιοπρέπειά σου και την έκανε παντιέρα. Την έβγαλε στον μπαλκόνι, την τίναξε η γυναίκα και την κρέμασε να τη δουν και οι γειτόνοι. Ά, αξιοπρέπεια έχω εγώ. Τέσσερα μέτρα αξιοπρέπεια. Την πετάω στο τραπέζι και σκιάζουν ούλοι. Φυρίσκεσαι. Ναι. Ναι. Ναι, ναι. Ευχαριστώ κύριε τηλεακροατά μου. Έχεις και εσύ απλωμένη αξιοπρέπεια. Πώς απλώνεις τραχανά. Έτσι λοιπόν απλώσαν την αξιοπρέπεια οι λινάρες μόλις μάθανε την ιστορία. Κυρία μου και κυρία μου, γι' αυτό θα λέω επειδή είσαι φιλοευρωπαϊστής Εντάξει, λοιπόν Και εδώ έχουμε και έναν αρχηγό κόμματος Αρχηγό Πώ πώς θα το πω Φιλοευρωπαϊστή, τον Αλέξ του Τζίπρα. Πρόσεξε τώρα μεγάλη, δεν είναι αυτά Μας είπε ότι ο κυβέρνηση δεν θα δεχθεί Μίλησε στην κεντρική επιτρο... ο... ομάδα, στην κοινοβολευτική ομάδα, με συγχωρήσω, του Τσίριζα Καλά, εντάξει. δεν βγάλουμε με το καταλαβαίνει Κατηγόρησε την κυβέρνηση. Τι άλλο να κάνει. Λοιπόν, δείχνοντα λοιπόν ε, για μία ακόμη φορά την αντίθεσή του, αλλά και την ε, ε, το φιλοευρωπαϊσμό που τον δέρνει. Γιατί τον δέρνει ο, ο φιλοευρωπαϊσμό, και εκεί που λες μεγάλε, που ο. Ο φιλοευρωπαϊσμός του Αλέξη του ξεχινόταν από τα αυτιά Λοιπόν, τι θυμήθηκε ο Αλέξης που λες Τι θυμήθηκε, να παίζει πινακωτή πινακωτή Τι λες εσύ, να παίζει βόλους Τι θυμήθηκε ο Αλέξης, το πρώτο του φιλί σε ρομαντικό παρκάκι Με την πρώτη του αγάπη Τι λες μεγάλε να θυμήθηκε Και κατασυγκινήθηκε ο ακουαρτήριο. Ο ακουαρτήριος είναι από κάτω που πάντα παλαμακίζουν ε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, θυμήθηκε το Λένιν. Ναι, σου λέω, επιστράτευσε το Λένιν, του Αλέξης, προκειμένου να επιβάλλει στο κόμμα του χωρίς αντιδράσεις στην πολιτική της διεύρυνσης του ΣΥΡΙΖΑ. Σω λοιπόν, ο Αλέξης. Είπε, αν σας θυμίσω μια πολιτική σκέψη που δεν είναι δική μου, είναι απλά, λέει, ότι είναι πολύ παλιά... Υπάρχουν στιγμές που πρέπει να διευρύνουμε τα μέτωπα της πάλης Ακόμα και με συμμάχους που φαίνονται ασταθείς Τα όχι αρκετά δυνατοί και αποφασισμένοι Είναι ε, λοιπόν επικαλούμενος τον Βλαδιμίρ Ήλιτς Λένιν Λοιπόν άκου Αλεξάκο να σου θυμίσω ένα πράγμα εγώ τώρα από εδώ Επειδή εντάξει, εντάξει Αλεξάκος είσαι Ο Βλαδιμίρ Ήλιτς Λένιν όταν έγινε η ιστορία και τέλειωσε Αναφώνησε το εξής Άσε τώρα τα, τα άλλα λόγια να αγαπιόμαστε Στείλτε τους Μπολσεβίκους στα χωράφια και στα εργοστάσια Διότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση την πουτσίσαμε Στο μεταφράζω μπάσκετ και το καταλάβεις Αυτό που σου είπα τώρα είπε ο Λένιν Ο Λένιν έκανε αυτά που έκανε τότε που τα έκανε Εσύ ρε μεγάλε τι κάνεις Εντάξει και τι μας λες τώρα τι μας είπες Και εκεί από κάτω Ούλη αυτή η αριστερή Δεν βρέθηκε ένας να σου πει Τι λες ρε παπαρίδη; Τι λες ρε παπαρίδη; Διότι αυτά που λες Δεν τα ακούμε μόνο εμείς Τα ακούει μια ολόκληρη Ελλάδα God, God. Τα ακούει... δεν βρέθη... Αλλά θα μου πεις τώρα Ρισκάρει ο άλλος το παντεσπάνι του Να μιλήσει έτσι στον αρχηγό Σε παρακαλώ πάρα πολύ Οπότε λοιπόν Αλέξη μου Παρακαλώ Θα σου πω τώρα βέβαια Θα σου πω Θα σου πω the lead, the Θα σου πω ρε, lead, ρε, lead, ρε, lead, ρε, ρε τώρα. Και είναι οι, ίδιοι, οι σύμμαχοι με την ίδια Ιδεολογία του, ιδεολογία του Λένιν Λέγε με Τσίπρα Ο Δενιζέλος, ο Σαμαράς, ο Κουρέλας Ο Καρατζαφέρης Πού διαφέρει η πολιτική του Τσίπρα ρε μεγάλε Πού ακριβώς διαφέρει Να σου πω κάτι Καθημερινά τα λέμε Και τι κολοτούμπες που κάνει Και τι συναντήσεις που έχει Και τι είπε στη Λέσχη Μπροζ Άκου τα ακούει κανένας θα φτάσει σε σημείο καμιά μέρα κα, κάποια στιγμή μάλλον τούτοι εδώ οι, οι παλαμακιστές οι ελληνάρες, οι ελληνόψυχοι να ακούνε τι λένε και να βλέπουν τι κάνουν οι αρχηγοί τους λοιπόν, ο Λένιν μεγάλε έκανε αυτά που έκανε πες τα όλα και μετά τους που στους λεβίσκουν, τους έστειλε στο χωράφι και, στη, και στο εργοστάσιο διότι είχε πολύ δίκιο τι να κάνουν τι να... Η Μονσεβίκη ήταν εκείνοι οι οποίοι θα έπρεπε να κάνουν τη δουλειά Ο Λένιν τα καταλάβαινε Ήταν πρωτοπόρος, τα έκανε Εσύ τι είσαι ρε μεγάλε Τι ακριβώς είσαι, τι πρεσβεύεις Μαζί με το ρεύμα σου Την επάνω Την είναι... την είναι... εξουσία για πρώτη φορά της αριστερά στην Ελλάδα Εμείς βιαζόμαστε να σε δούμε Πρωθυπουργό Πίστεψέ μα. Πίστεψε μα βιαζόμαστε να σε δούμε, Πρωθυπουργό. Παρακαλώ. Ορίστε. The of the road, <ichaam> my... <laughs> Κρατάω το τελευταίο. Έλα. <laughs> Έλα. Γεια. <yeah, yeah. laughs> <laughs> Κρατάω το τελευταίο που μου είπε στη λέει Ακροατή. Όλη αυτή η φιλοσοφία αυτού του αριστερού κινήματος Είναι Ουι Είναι Ουι Μάναμ Χωρίστη Σωστά, σωστά, σωστά Πολύ ωραία μου λέει ο ένας Ο Τσίπρας ουσιαστικά έκανε την επανάσταση του αναχώματος όπως ακούσατε για μια ακόμη φορά χθες Καλά σημειώνει ο τηλεκροατής Γιατί εκείνες, εκείνες τις μέρες Που εκείνους τους αγανακτισμένους Τους βρίζουν σύσωμοι οι κουκουέδες Οι Σιριζέοι Και όλοι οι κομματικοί Ήταν μια πραγματική επανάσταση Ήταν ένας λαός που ξεχύθηκε στο δρόμο Χωρίς κομματική ταυτότητα Παρακαλώ Έστω. Ευχαριστώ πολύ Ευχαριστώ έτσι yeah. Δεν είναι ου η μου συμπληρώνει η Τρομοκράτησα τηλεακροατίνα Είναι βοηθάτη θκίμ και ξέν Να παντριφτού κι εγώ η καημένη Βοηθήσαμε όλοι Βοηθήσαμε και ο Σονούπο Αγαπημένη μου τηλεακροάτρια Θα δούμε το... Σου λέω έχουμε να ρίξουμε πολύ γέλιο Έχουμε καλά εντάξει Με τους δεξιούλιδες χουρτάσαμε γέλιο Τόσα χρόνια Αν μην μιλήσουμε για τους σοσιαλιστές Έχεις α... στην αρχή της ε, σοσιαλιστικής διακυβέρνησης της χώρας έμπαινε σε αεροπλάνο με την ομάδα διακυβέρνησης της χώρας, ο πιλότος άνοιγε όλα τα παράθυρα του αεροπλάνου από την ποχα. πίστεψέ με σου λέω από την ποχα. και άμα σε ρώταγε κανένας ξένος που δεν νικτεί ποιοι είναι αυτοί του λέγες δεν ξέρω με μια χώρα που συνορεύει με την Ελλάδα λέγεται του Μπουκτού κάπως έτσι κατάλαβες μεγάλε αυτή είναι δεν έχει αλλάξει τίποτε. Ο Αλέξη θα τα αλλάξει όλα. Για παράδειγμα, τα Ματ βάρεσαν φοιτητέ. Θέλησαν να μπουν στο κτίριο τη σχολή του. Ο εντολέα για τη φύλαξη και απαγόρευση να μπουν οι φοιτητέ στη σχολή είναι ο Φορτσάκη. Φυσικά ο γνωστό σύμβουλο του Μητσοτάκη, τη κυβέρνηση Μητσοτάκη του 1990, τόσο και είναι η Και την ώρα λοιπόν που ε, έξω από τη σχολή, στην νομική μπήκαν οι φοιτητέ να μπουν μέσα. Φάγανε το ξύλο τη Αρκούδα. Φάγανε το ξύλο τη Αρκούδα. Λέω στους φοιτητέ εδώ της, του τμήματο λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής, το οποίο το, το σφάξανε και αυτό πάει κατά διαόλου, ενώ ήταν κόσμημα σε δουλειά, αναρτήσανε ένα πανό. Κάνανε, κάνουν διαμαρτυρίες τα παιδιά, κάνουν διάφορα και αναρτήσανε ένα πανό. Το οποίο, αν θυμάμαι καλά, λέει ότι τη μουσική παιδεία. Στην Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία στη μουσική παιδεία και πολιτισμό ηγείται ένας κτινίατρος. Διότι ο, ο τύπος που τα, τα έκανε ε, μουφτι εκεί στο τμήμα παραδοσιακής μουσικής στην Άρδα είναι κτινίατρος. Δεν έχει καμία σχέση με το αντικείμενο των σπουδών. Παιδιά, έχετε ξεχάσει ότι κάτι πολύ βασικό σε εσά. Εκεί επικεφαλής Είναι ένας κτηνίατρος Στην Ελλάδα γενικά Επικεφαλής θα σας το πω έτσι απλά Είναι άεργοι, άεργοι. Δεν ξέρουν τι σημαίνει Όχι με ροκάματο Όχι δεν ξέρουν τι σημαίνει πραγματική ζωή Και πέρασαν και άσχημα παιδικά χρόνια Θες από σφαλιάρε, Θες από ε, Τους γονείς καταλαβαίνει τώρα Κοιτάξτε γύρω σας Τι συμβαίνει δεν, Το πρόβλημα δεν είναι ο κτηνίατρος είναι επικεφαλής του, του Τμήματος λαϊκής μουσικής, Παραδοσιακής λαϊκής μουσικής Στην Άρδε Ο εκτεμίατρος μπορεί να σας δώσει και κανακατσίκι Να φάτε Κατάλαβε τώρα πως το λέω έτσι Μην με, μη με παραξηγήσεις Εδώ μιλάμε την, την, την, την Ελλάδα Την κουμαντάρων Άέργη, άνοη Ανεγκέφαλη Πόσα χρόνια τώρα, 70 70, μετά τις 6 μέρες ελευθερία Που έζησε η Ελλάδα το 44-45 που έφυγαν οι Γερμανοί έξι μέρες ήταν η ελευθερία τσουπ φάνηκαν τα παιδιά από εκείνη τη στιγμή και πέρα και σου είπα και σκέψου μεγάλε... κανένας δεν το βάζει να το σκεφτεί ότι με έναν παπαντρέο το 44-45 ξεκίνησε η ιστορία άνοιξε το... το φέρετρο και ο εγγονός του αφού ενδιάμεσα ο γιος του έκανε τι έκανε ο γιο του Κάρφωσε τα καρφιά στο φέρετρο της Ελλάδας Το 2010 Και τώρα χορεύουν Απάνω στον τάφο της, στο φέρετρο άλλη. Μπορείς να το διανοηθείς από το 1944-1945 Μέχρι το 2010 Οι παπαντρέιδες Έτσι α, Με καραμανλίδες Με όλα αυτό το κόλπο να πούμε Μπορείς να το διανοηθείς Το κεφάλι σου το διανοη... το, το χωράει μέσα Όχι Οπότε όχι μόνο ξύλο Θα φάνε οι φοιτητέ. Γιατί ο Φορτσάκης έτσι την είδε Όχι κτηνίατρο ε, Θα σας βάλουν στο τμήμα παραδοσιακής μουσικής Με σας βάλουν κανένα ε, βοηδομούσκαρο προσώπο Και Πάθετε άλλα χειρότερα δηλαδή Λοιπόν μεγάλε Τέλειωση Α δεν σας είπα Έγινε θερμό επεισόδιο στον Εύρο Έγινε θερμό επεισόδιο στον Εύρο Βγήκαν οι Τούρκοι, να πούμε Βατραχάνθρωποι όρμησαν κάτι γέφρες Να μπουν στην Ελλάδα. Και παρατάχτηκαν απέναντι οι Ελληνίρε και βγάλανε να πούμε μέσα από τα χαρακόμματα τι δικογραφίε και του κουνούσαν στου Τούρκου και χέστηκαν οι Τούρκοι γιατί έστειλο μπαίνει αμέσω. Είδατε που λέγαμε χθε θα κάνει μήνυση στου Τούρκου. Χέστηκαν που λε από το φόβο του οι Τούρκοι, είδαν τι δικογραφίε και κάναν πίσω. Αυτή είναι η Ελλάδα. Νομίζει είναι διαφορετική, Λοιπόν και μίλησε στου Πασόκου. Μίλησε, αφέ Μάζεψε τα παιδιά, είπαμε με ροκάματο και αυτά, καταλαβαίνει. Γιατί υπάρχει ανάγκη λέει αναθεώρηση του συντάγματο για έναν και μοναδικό λόγο. Προσέξτε ποιο είναι ο λόγος. Να αλλάξει το εκλογικό σύστημα και να πάψει να είναι πλειοψηφικό. Τι το θέλουμε τώρα που δεν έχουμε εμεί να πούμε 50% πασόκ το πλειοψηφικό το σύστημα. Δεν μπορεί η χώρα, ρε παιδί μου, να προχωρήσει, λέει ο Μπένι, με ένα εκλογικό σύστημα που είχε γεννηθεί για να είμαστε εμεί ε, και εξουσία. Και τώρα να πούμε δεν μας ψηφίζει ο κόσμος Πρέπει να το κάνουμε Αλλιώς Διότι αυτό ήταν προ -κρίσης. Τώρα αλλοιώνει τα δεδομένα με σε συνθήκες Που δεν είναι πλειοψηφικέ, Αλλά συνεργατικές Κατάλαβες θα το κόψει και θα το ράψει το σύνταγμα ως εξή. Η ψήφο σου ε, Ξαναλέω ότι Απορώ γιατί ψηφίζεις ακόμα Όχι ως ενέργεια Γιατί σε βάζουν και ψηφίζεις Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι ε, η δημοκρατία δεν υπήρχε ποτέ στη χώρα, <coughs> αλλά τα λόγια του μπαίνει να τα προσέξουμε. Ε, σύστημα πρόκριση και μετά-κρίσης. Μετά-κρίσης, λοιπόν, δεν είναι πλειοψηφικές οι συνθήκες, αλλά, προσέξτε, συνεργατικές. Απορώ, λοιπόν, γιατί σε βάζουν και ψηφίζεις ακόμη, μέσα σε μία δικτατορία, αλλά προσέξτε, αφήστε την απορία τη δική μου. Είναι συνεργατικές λοιπόν ε, οι συνθήκες Οπότε δεν χρειάζεται να ψηφίζεις Θα βάζουν ποιος συνεργάζεται Ο Μπεμπέ, ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, ο Κουρέλας, ο Καρατζαφέρης και ο Μίτσος Κάνουμε κυβέρνηση Φυσικά γιατί θα τους λείψουν οι, πα, οι παλαμαγιστές Αυτά τα ωραία λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Αυτά τα ωραία Φράβο. Σωστά, σωστά, σωστά. Ε, Έτσι ακριβώς Ξύπνησε ο, ο γερμανοναζίστας Ο γερμανοτσολιάς Ο γερμανορουφιάνος Λε. Αφού λοιπόν συνεργάτε. Ναι. Υπήρξαν συνεργάτε των γερμανών Τώρα θα κάνουμε συνεργατικές κυβέρνησες Λοιπόν μεγάλε Δεν ξέρω αν έδωσε σημασία χθε Σε αυτά που είπε ο ναζιστής Βαθυπασόκο Ροβέρτος Σπυρόπουλος του Ίκα για την αντιμετώπιση των ασφαλισμένων, αν δεν έδωσε εντάξει, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. φωνή όντω εν το κλαρίνο είμαστε. Οπότε, α το χαίρεστο, λοιπόν, πήγε ο Βρούτσι, λοιπόν, ο Βρούτσις, να συμμαζέψει τα σημάζευτα του Σπυρόπουλου, του Διοικητάρα. Μουσόκ! Γεια, Είναι προσωπικέ θέσει του Διοικητή του ΙΚΑ. Αυτά είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όλα τα έχουν έτοιμα, μεγάλε. Όλα τα έχουν υπογεγραμμένα. Το κάθε φερέφωνο του, λοιπόν το οποίο θέλει, πιστεύει ότι θα εξασφαλίσει το παντεσπάνι του απλά βγαίνει και τα λέει δεν έχει σημασία αν στο κούτελο έχει την ταμπέλα σοσιαλιστή, νεοδημοκράτη, σιριζέου, κουκουέ, καρατζαφέρνη όπως και αν το λένε από τη στιγμή που είναι φερέφωνο βγαίνει και τα λέει αυτά κάνουν, εξάλλου κάνουν και χειρότερα τη λίστα με την έλλειψη φαρμάκων την οποία έπρεπε να τσαμπουνάνε αυτή τη στιγμή Απαξάπαντες γιατί υπάρχει ένα πληθυσμό που χρείσει, έχει ανάγκη ε, βοήθειας από τα φάρμακα, με αυτή τη λίστα δεν ασχολείται κανένας παρακαλώ. <σουσίλου> Ρίξε μας ένα ζευγάρι παλαμάκι αγόρι μου έλα ρίξα. Ρίξτα. <σουσίλου> να σε καλά, να σε καλά, νασαι καλά, να σε καλά. <σουσίλου> Τα πήρας βάρνα Έχω λοιπόν και ένα ζευγάρι παλαμάκι από το φίλο μου τον Κώστα από την Κουζάνη, ράδιο άετος. Ευχαριστώ Κώστα Λοιπόν, μεγάλε Τι λέγαμε Ότι τα φερέφωνά τους Οι εκτελεστές τους θα τα, θα τα υλοποιήσουν όλα Θα τα υλοποιήσουν όλα Και για να μην βαυκαλιζόμαστε Και για να μην λέμε κουβέντες α, Αυτά Συμβαίνουν από την ανυπαρξία Λαού Δεν υπάρχει λαός πως θα το κάνουμε τώρα Δεν νοείται λαό λαός Αυτός που τρέχει πίσω από τον Κουρέλα Δεν υπάρχει Για να μην πούμε τώρα Πασοκού, Σαμαρού, βενιζελο, Τσιπρεούς Και τέτοια Δεν είναι λαός μεγάλα. Αυτό Αυτός ο λαός είναι σε κόμμα Δεν είναι σε κόμματα Είναι σε κόμμα Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση Έχει υπα... χοντρίνει πολύ Το τομάρι To, to, to, to, πώς το λένε ρε παιδί μου, το τομάρι, δεν περνάει τίποτε χωρίς <συστα> έλα, <συστα> έλα παλυκάρι μου, έλα. <συστα> και τους έσφαξαν Καλή σου Καλή Και έχω τον φίλο μου εδώ που με παίρνει τηλέφωνο και μου ανεβάζει λίγο τη λίμπιντο Λοιπόν μου λες μεγάλε ο κύριος Μπουμπούκος όπως γνωρίζετε πηγέ μου βρωμαϊστή μου σύμπαχε Ο κύριος Μπουμπούκος και η κυρία Μπουμπούκα ο Μπουμπούκος λοιπόν είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπος του Πατριωτικού κόμματο. Της πατριωτικής δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας Έλα, χωρίστε Ρε άχι στο Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι Ναι ναι Ναι, ναι, έλα, είδε Λοιπόν, ένας φίλος διάβασε το άρθρο που γράψα χθε, Το ρε το στο Λοιπόν και τα πήρε στο κρανίο Μεγάλε όχι πε μου Όπου διαφωνείς γράψεις το σχόλιο το δημοσιεύσω εγώ <Λι> Ναι άγι το διάολο λοιπόν Απ' τη στιγμή που Αντί να πεις α, στο το Σπυρόπουλο Άρε να ζεις θα φεύγω από εδώ να βούμε Παρακαλώ <Λιμώνι> <Λιμώνι> Καλώς παιδί <Λιμώνι> ναι. <Λιμώνι> <Λιμώνι> ναι. Ναι. ναι ρε παιδί μου Ναι παιδί και πιο νωρίς εμφανίστηκε, μη σκάς. Ναι, ναι. Έτσι. Έτσι. Έτσι. Έτσι φίλε, έτσι, έτσι, έτσι. Ο Στεριάδης με τον Παπανδρέο, βουλευτής της και τα ε, Λοιπόν το 22 Λοιπόν να μην κάνουμε τέτοια τώρα Δεν εμφανίστηκε τότε ο Παπανδρέο Ήταν από πριν Μην ξεχνά ότι συμμετείχε και στα, ε, στα κόλπα όλα να... Τέλος πάντων <laughs> α, Γι' αυτό τον ήξερε καλά και ο Τσόρτσιλ λοιπόν, Αλλά το θέμα τώρα μην μείνουμε εκεί λοιπόν, Τα παιδιά σου αυτή τη στιγμή τα βαράνε Ναι ή όχι Τα παιδιά σου αυτή τη στιγμή τα λιδωρούνε Ναι ή όχι και εσύ κάθεσαι και ακούς τον κάθε Σπυρόπουλο, τον κάθε Ναζίστα, διότι περίνα, αυτές είναι ναζιστικές απόψει, έτσι. Λοιπόν, είσαι σύμμαχο εσύ. Τη ολοκληρωμένη Ευρώπη. Την οποία ήθελε και ο Χίτλερ. Και αυτό γι' αυτό πάλευε. Μην σου κακοφέρετε, Ρε Μεγάλε. Μην έκαψες φλάτζα από την υπερπληροφόρηση. Λεωνίδα, ξέρω εγώ πώ να σε πω τώρα. Αρχαί... Αρχαίο πνεύμα, υνοπνεύμα, θάνατο. Λοιπόν. <coughs> Παλεύει για τα όνειρα του Χίτλερα αυτή τη Ουρουπαϊστή μου Σου δέρνουν τα παιδιά Λιποθυμάνε τα παιδιά σου Δεν έχεις φάρμακα Πού ακριβώς από πίσω τρέχεις Σε ποιους ακριβώς από πίσω τρέχεις oh, Παρακαλώ ah, oh, Ναι ναι Θα oh, σου πω τώρα oh, Βρήκαν στον τάχο της Αμφίπολης Είχε χυθεί το ενόπνευμα εκεί στις πόρπες Πως το λένε και στα καρφιά της κάσας Γι' αυτό είναι ενόπνευματή Ρε, κουνήστε λίγο να πούμε την έξυπνη κεφάλα σα. Τι μα είπε λοιπόν ο κύριο Μπουμπούκο, είναι κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, να το πάρω από την αρχή τη Δημοκρα... πατριωτική δεξιά, του Πατριωτικού Κόμματο τη Νέα Δημοκρατία. Μα δήλωσε ότι η άρση προστασία πρώτη κατοικία από του πληστηριασμού θα γίνει όταν επιστρέψει, όταν επιστρέψει η χώρα στου κανονικού ρυθμού όπω ορίζει η κυβέρνηση. Κατάλαβε, μεγαλε. Και σου είπε κατάμουτρα, αν υπάρχει εσάι προστασία πρώτη κατοικία, δεν θα μπορέσει ποτέ να δοθεί δάνειο πρώτη κατοικίας Ακούσατε τι σας είπε, Εκπεξεργαστείτε το μισό λεπτό, παρακαλώ, ναι. Ναι. Του Αγίου, ναι, ναι, έλα. έλα, έλα, έλα, έλα. Λοιπόν, του Αγίου αυτού νου είπε. Προσέξτε τώρα, Προσέξτε. ο Μπουμπούκος λοιπόν, Μεγάλε. Σου μιλάει για την πρώτη κατοικία σου, σε σένα μου, που την έκανες με αίμα και υδρότα. Ο Σπυρόπουλος μιλάει για τα μεροκάματά σου, τα οποία κόλλησε ένσημα με αίμα και υδρότα. Προσέξτε τώρα, και αντί να τους πείτε, άχι στο διάλο, ρε κολοναζίστες, όποιος έχει διαφορετική άποψη από τον α, α, Μπουμπούκο, το Σπυρόπουλο, το Βεζιζέλο σου, το Σαμαρά σου, το Τζίπρα είναι εχθρός σου. Αλήθεια? Αλήθεια μεγάλε. Οι φίλοι μου, οι δημόσιοι υπάλληλοι σε κανένα εξάμηνο περίπου θα με θυμηθούνε. Θα με θυμηθούνε, διότι τους το τσαμπουνάω δύο-τρία χρόνια τώρα. Ήδη πάνε οι έκαναν φτερά σαν την Ολγουέις οι υπηκουρικές. Κατάλαβε, πετάνε. Λοιπόν. Πάνε τα δέκατα εκατό Λοιπόν Πάνε τα φάπαξα Πάει το να πάει τ' άλλο Κάτσε ρε μεγάλε Για να καταλάβω ακριβώς Το μέγεθος του IQ σου Συμφωνείς με αυτά που κάνει ο μπουμπούκος και ο Σπυρόπουλος Ειλικρινά λαλεί. Δηλαδή. Πέρα από το ότι είσαστε στο ίδιο κόμμα Ο Σπυρόπουλος δεν ξέρω ακριβώς Αυτή τη στιγμή σε ποιο κόμμα είναι Πάντως προέρχεται από το Σοσιαλιστικό Τη βαθιά σοσιαλιστική παράταξη Την πατριωτική σοσιαλιστική παράταξη mm -hmm. Άλλα μας μεγάλα γιατί φτάσαμε Ο άεργο Ο Ανίκανος Ο Σφιοκάμπτης Απευθύνουμε και στα παιδιά του τμήματος Λαϊκής και Παραδεισιακής Μουσικής Όχι κτηνίατρο θα σου βάλουν ε. <Τερασίες> Παρακαλώ Ναι Ναι, ναι. Μπα, μεγάλε Μην μπερδεύει Το νεκρό της Αμφίπολης Με την αξιοπρέπειά μας Σου είπα ποιος είναι ο νεκρός τη Ο Γιάννης Σοφονιάς Παιδί μιας πατρινιάς Και ενός ουρανοξίστη Άστο τώρα, μην με φτιάχνεις Μην με φτιάχνεις Εδώ σου επανέφεραν στο, προ, στο προσκήνιο Τον προκόπητο Παυλόπουλο Για να ηγηθεί ομάδα Της πατριωτικής παρατάξεως Της νέας δημοκρατίας λοιπόν. Για την αναθεώρηση του συντάγματος Εδώ να σε παίζουν, Ντάκτηρ, τι! Δεν σου έχουν πιάσει απλώς τον ποπό. Δεν σου τον έχουν πιάσει απλώς Παρακαλώ, Θα σου παίξω άλλο καλύτερο. Ελά, γεια. Όχι, δεν θα σου παίξω το, Yari, το φωνιά. Θα σου πίξω ένα. Θα σου παίξω κάτι καλύτερο. Ωχοου oh, oh, oh, oh, oh. μεγάλε <coughs> Τι σουχα τώρα Τι σουχα Κουραία μεγάλε Ρε συμπατριώτη Ρε ευρωπαϊστή Ρε σύμμαχε του Γιούγκερ Εσύ με τον Γιούγκερ εσύ μεγάλε Που παλεύεις για την ιδέα του Χίτλερ <coughs> Έλα το δικό σου ράε είναι όχι χιλιόχρονο Τα τελείωσες όλα ρε μεγάλε Γι' αυτό είπα στο φίλο τηλεαγροαδιά Στην την αξιοπρέπεια στην πάντα να Λοιπόν Αποφάσισαν καταλήψεις οι, φοι, οι, οι φοιτητές νομικής φιλοσοφικής Αθηνών Ζητώντας να μην πει Η ιδιωτική ε, Προβλέπω πολύ ξύλο Από χθε βράδυ λοιπόν Τους περικύκλωσαν τα μάτ Νομίζω ότι θα πέσει ξύλο Και, Α μεγάλε έχω να σου μεταφέρω Έλα Μεγάλε Στείλωσαν τα ποδάρια μπροστά οι δικαστές Θέλουν τα αναδρομικά είμαστε δίνετε τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά. Και είπαν στους βουλευτές Καταψηφίστε την τροπολογία για τα μειωμένα αναδρομικά. Τα θέλουμε όλα. Τα θέλουμε όλα. Όχι τα παιδιά σας θα πούμε εν δυνάμει εγκληματίε. Και τις μήτρε που τα γέννησαν. Έλα ρε. Η ανεξάρτητη ελληνική δικαιοσύνη. Δώσε. Λοιπόν. Να τε. Είναι. Είναι ναι, είναι, ναι. Οχι ρε φίλε δεν γίνεται. Μας κούπανε. Έτσι, Everybody lives να είστε καλά, να είστε καλά. Everybody lives in... Πουλές μεγάλε Σωστός είναι ο φίλος εδώ <Τι> Δικαιοσύνη είναι τα λεφτά Πάντα ήταν τα λεφτά Πως είπε εκείνος στοιχείο Όταν τους μαζέψαν οι Τούρκοι Αφού σφάξαν σφάξαν, μαζέψαν και τους προύχοντε. Λοιπόν Και είπε ο ένας τον άλλον Μη φοβάσαι Αυτόν δεν τον σηκώνει η κρεμάλα έχει βαριά τσέπη Κατάλαβες μεγάλε Λοιπόν αυτά συμβαίνουν ρε φίλε Και εσύ και εσύ Ελληνά μου σύμμαχε Σύμμαχε και ουβρουπαϊστή Ιδρώνεις και χάσει καμιά μονάδα Το κόμμα σου Λοιπόν τώρα έχω κάτι για το Ιούγκερ Άσε δεν θα το Και κάτι άλλες ιστορίες Θα τα πούμε αύριο αυτά για το Ιούγκερ Το σύμμαχό σου το Ιούγκερ έτσι Θα τα πούμε αύριο Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και για να σε κάνω να ευχαριστεθείς θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα τα ακούσουμε παρέα και θα γυρίσουμε να κλείσουμε αφιερωμένο λοιπόν σε όλους σας. Στο θλιμμένο το κουτούκι μου, η χοργιά μου εγώ και το πουσούκι μου. Και ρωτηθήκαμε με τρει και αποφασίσαμε. Και στο στενό τη γειτονιά σου ανηφορήσαμε. Σου μου το μινόρε και το σεκόντο της καρδιάς γλυκό μα μόρε πόσο γλυκά σου λένε πίσω να γυρίσει το κουτουκάκι και χαρά να, να πλημμυρίσεις. Μια και κίνησαμε και δεν μετανοήσαμε και το αντρίκιο το εγώ μας το πουλήσαμε έβγα στη πόρτα σου λιγάκι να τα πούμε Μπο στεριάξουμε και ξαναγαπηθούμε. Ακού <σμήνι> του γουζουδιού μου το μοινώνε. Καρδιάς, γλυκό μα μόρε Πόσο γλυκά σου λένε πίσω να γυρίσεις Το κουτουκάκι με χαρά να πλημμυρίσει Κυρίε μου και κύριοι, ε, μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο. Μου έκανε την καρδιά περιβόλη τώρα ο καναλάρχη. Δεν πειράζει. Όσο υπάρχει αυτό ο αέρα, θα ανασένουμε εδώ από το ραδιοπρόφωνα. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσουν τα γλέρδια του καναλάρχου. Θα κάνει εκπομπή. Θα κάνει εκπομπή. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή, για την ακρόαση, για τι ωραίε παρατηρήσει σα. Τι στοχευμένε στην αλήθεια και πραγματικότητα παρατηρήσει και ευχόμαθα να είσαστε πάρα πολύ καλά πάντοτε, πάντοτε, μα πάντοτε, για και χαρά σας. FM Stereo.